Στοίχη 35-49. Πώς θα είναι τα αναστημένα σώματα. 35. Αλλά θα προβάλλει κανείς ένστανσιν και θα είπει με ποιαν δύναμη και με ποιον τρόπον ανασταίνω τη νεκρή με ποιον δε σώμα επανέρχονται ούτης στη ζωήν. 36. Ανόητε. Εκείνο που σπέρνεις σύ δεν λαμβάνει ζωήν εάν δεν αποθάνει και δεν σαπεί μέσα στην γη. 37. Και αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά σπέρνεις γυμνών και χωρίς φύλλα κόκκων σύτωπη παραδείγματη ή κάποιου άλλου από τους λιπούς σπόρους. 38. Ο Θεός δε δίδει στον κόκκον αυτόν σώμα, καθώς από την αρχή της δημιουργίας ηθέλησε και διέταξε, και καθένα από τους σπόρου το ιδιαίτερον του σώμα. 39. Όλα όσα έχουν σάρκα δεν έχουν την ιδία μορφήν και το αυτό κρέα όλα. Αλλά άλλη μένει η σάρκα του ανθρώπου, άλλη δε οι σάρκα των κτηνών, Άλλοι δε των ψαριών, Άλλοι δε των πετινών. 40. Υπάρχουν και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλλά άλλη μέν η οι λάμψει των επουρανίων, Άλλοι δε οι λάμψει των επιγείων. Σαρανταένα. Άλλοι είναι οι λάμψει και το φως του ηλίου, Κι άλλοι λάμψει τη σελήνης Κι άλλοι λάμψει των αστέρων. Διότι άστρον από άστρον διαφέρει στην λάμψη. 42. Έτσι και κατά αναλογία θα γίνει και η ανάσταση των νεκρών. Σπέρνετε το σώμα εις των τάφον εις κατάστασιν φθοράς. Εγύρετε εις κατάστασιν αυταρσίας. 43. Σπέρνετε και θάπτεται εις κατάσταση ατιμίας και δυσοδίας. Εγύρετε εις κατάστασιν δόξης. Σπέρνετε εις κατάσταση ασθενίας. Εγείρετε γεμάτο δύναμιν. 44. Σπέρνετε σώμα που το και διευθύνοτο από τα σκατοτέρα ζωικά της ψυχής δυνάμεις. Εγείρετε σώμα που θα ζωοποιείτε και θα διευθύνεται από τα σπνευματικά δυνάμεις της ψυχής. Υπάρχει σώμα ζωικών και υπάρχει σώμα πνευματικών. 45. Έτσι είναι και γραμμένον στην την γένεση. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος ο αδάμ, εμψυχωμένος με ψυχήν ζωντανήν που δίδει ζωήν και στο σώμα. Ο έσκατος Αδάμ, ο Κύριος δηλαδή, που εδέχθη όλη την παρουσίαν και κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, έγινε γεμάτος πνεύμα που μεταδίδει ζωή πνευματικήν. 46. Αλλά δεν έγινε πρώτον το πνευματικόν σώμα, αλλά το ζωικόν, εις το οποίο κυριαρχούν εκατότερες της ψυχής δυνάμεις. Έπειτα έγινε το πνευματικόν σώμα που κυβερνάται από τα σανωτέρας δυνάμεις της ψυχής, τα εξαγιαζωμένας από το Άγιον πνεύμα. 47. Ο πρώτος άνθρωπος επλάστη από την υγιήν χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος, ο οποίος κατέβει από τον ουρανό και μαζί με την θεία του φύσιν προσέλαβε και την ανθρωπίνη. 48. Ο οποίος υπήρξε ο Ανδάμ, δηλαδή φθαρτός και θνητός, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι που κατάγονται από αυτόν. Είναι λοιπόν και αυτοί φθαρτοί και θνητοί και ο οποίο είναι ο επουράνιος κύριο, δηλαδή άφθαρτος και ένδοξος, τέτοιοι θα είναι και οι άνθρωποι που αναγενώνται διαμέσω αυτού και γίνονται επουράνιοι. 49. Και καθώ αφορέσαμεν σαν άλλο ρούχο την ομοιότητα του χωματένιου ή την φθορά και των το θανατών του, έτσι θα φορέσουμεν και την ομοιότητα του επειρανίου ή την ανάσταση, αφθαρσία και αθανασία του.